<Τι> ει, ει, ει, ει, ει. και είναι, μια λύση μια προσωπική, προσωπική, όχι προσωπική, μια προσωρινή λύση είναι να διαβάσει τον τρίτο αστυνομή του Φλάνω Μπραν. Ευχαριστώ πάνω από μου το δοσε. Θα ναι.